No me toques los bourbones. Ocho horas, 5 meses en esta jornada. A ti cuentas la 8 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα, αυτή η Ελλάδα τελείωσε. Ε, τελείωσε που έλεγε και ο Καλοχαιρέτας, εδώ τα λέει ο Κυριάκος Μησοτάκης, πάει αυτή η Ελλάδα μετά 8 ώρα, πρέπει να ανοίξουμε ορίζοντες, πρέπει να γίνουμε μοντέρνοι, να μην είμαστε κολλημένοι, αυτά περίπου είπε χθε. σε ένα συνέδριο εκεί που μιλούσανε για αυτά τα θέματα, όχι στο Υπουργικό, στο Υπουργικό τα έλεγε αυτά και ε, το ανέλησε, ευτυχώ που τα ανέλησε, Και θα ακούσετε τώρα τι ακριβώς και πώ θα έχει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργό που πάει να τα κάνει και πράξη με το σχετικό νομοσχέδιο. Μάμου του ΣΥΡΙΖΑ σπέβδει να με κατηγορεί ότι εγώ είμαι κατά του, του Οκτάουρου και διάφορε άλλε σαχλαμάρες. Το μόνο το οποίο κάνω είναι να αναγνωρίζω ότι στον νέο κόσμο που έρχεται οι άνθρωποι θα δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. <μφυ> <μφυ> <μφυ> οι άνθρωποι θα δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι δουλεύανε μέχρι σήμερα. <Το> Οι άνθρωποι θα δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Είχα την πληρώσουμε πάλι από. Θέλω να βάλει το χέρι. Οι άνθρωποι θα δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο, 8 ώρες, πέντε μέρες την εβδομάδα. Αυτή η Ελλάδα τελείωσε. Έχει τελειώσει. Αυτή η Ελλάδα δεν υπάρχει. Όπως ακούτε και θα δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Τα λαμπάρουν ωραία. ανθρώπι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Μιλάνε για κάτι διαφορετικό και για κάτι καινούριο ε, μέλη οικογένειας που είναι ό,τι πιο παλιό υπάρχει στην Ελλάδα. Ανανέωση στις οικογένειες δεν γίνεται. Ανανέωση στον τρόπο δουλειά, στις συνθήκες δουλειά πρέπει να επιτακτικό να γίνει και όλα τα υπόλοιπα Είναι καθυστέρηση κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά. και α, έτσι μόνο του αυτό δεν λέει κάτι, ο διαφορετικό τρόπο, γιατί πρέπει να έρθει και να ακουστεί η συμφωνία των δύο μερών. Το ένα μέρο είναι ο λύκο και το άλλο είναι το πρόβατο. Ναι, μερικέ φορέ το να δώσουμε μια γυναίκα τη δυνατότητα να δουλεύει από το σπίτι τη είναι καλό, δεν είναι κακό. Μπορεί να πηγαίνει κόντρα στις, ε, ε, στην παραδοσιακή εργασία, 8 ώρε, πέντε μέρε την εβδομάδα. Είναι καλό. Όταν μια επιχείρηση. Αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Συμφωνεί με του εργαζόμενου. Συμφωνεί με του εργαζόμενου. Συμφωνεί με επιχειρησιακή σύμβαση να πάει από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Και με πολύ καλύτερε απολαυέ από ό,τι θα είχαν οι εργαζόμενοι πριν. Και με αυξημένα δικαιώματα. Και συμφωνούν τα δύο μέρη. Και συμφωνούν τα δύο μέρη. Και συμφωνούν τα δύο μέρη. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε ένα κόσμο που αλλάζει. και πρέπει οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και κράτος βέβαια σε αυτήν την σε αυτή τη νέα πραγματικότητα του και, και συμφωνούν τα δύο μέρη Χριστέ μου επανέλαβε το θαύμα σου γιατί όπως το πάνω αυτή το καρβέλι αυτό που βλέπεις θα γίνει σίγουρα κουλούρι με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων Το καρβέλι παχαίνει, ενώ το κουλούρι έχει λιγότερο αλεύρι, ζυμάρι και κάνει καλό στην υγεία σε σχέση πάντα με ένα καρβέλι. Γιατί έχουμε εδώ τον παροχημένο βέγκο από το Θανάση Φίξη και άλλο το ζωνάρι που ξέρουμε όλη την ταινία, περίπου περιέγραφε τι ακριβώς συνέβαινε δεκαετία του 70, δεκαετία του 80 και έρχεται τώρα ο βέγκος είναι τραγικά επίκαιρο. και ο Κυριάκο, πάντα επίκαιρο, με αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λέει για τη συμφωνία των δύο Μέρων. αν κάποιος κάποιο σωματείο ή κάποιοι εργαζόμενοι θέλουν το πενταήμερο λένε, να γίνει εφταήμερο, το εφταήμερο μετά έχει ένα άλλο εφταήμερο και το εφταήμερο το δεύτερο ακολουθεί ένα τρίτο εφταήμερο δηλαδή συνεχόμενη δουλειά ε, και με τα μέτρα του χατζηδάκη δεν έχει 8 ώρα μέσα εκεί αυτά έχουν καταργηθεί είναι παροχημένα έχει κάτι 10 ώρα, 12 ώρα, μια χαρά πολύ ωραία τα χρωματίζονται, πολύ ωραία τα λένε Πολύ ωραία, τα ακούμε και όλοι οι υπόλοιποι. Μην είστε καθυστερημένοι. Ακούμε το τελευταίο κομμάτι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μην είστε καθυστερημένοι, μην είστε οπισθοδρομικοί και μίζεροι. Τώρα, κάποιοι που τα βλέπουν αυτά και κυνηγούν σκιέ είναι άνθρωποι, λυπάμαι που θα το πω έτσι, κομμά, δεν έχουν ιδέα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα για τον κόσμο ο οποίο ξημερώνει ε, μπροστά μα και εξακολουθούν να νομίζουν ότι μπορούμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα τη Αυτή η Ελλάδα τελείωσε. Δεν έχετε ιδέα. Δουλεύετε σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση. Δεν έχετε καθόλου ιδέα τι γίνεται μέσα εκεί. Ξέρει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει δουλέψει σε πολλέ εταιρείε και σε πάρα πολλού χώρου δουλειά, πώ ακριβώ θα γίνει η συμφωνία των δύο μερών. Εσεί δεν το ξέρετε, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Είστε αρνητικοί, οπότε θα το βρείτε μπροστά σα. Ανώ ξέρει ο Πρωθυπουργό, ξέρει οπουργός, ο Υπουργό, ο είναι δύο άνθρωποι που έχουν πιάσει την πέτρα και την έχουν στύψει από τη δουλειά και μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώ θα συμβαίνει στου χώρου σε αυτούς τους χώρους δουλειά λοιπόν θα υπάρχει GPS ε, θα υπάρχει σύστημα γεωεντοπισμού του εργαζόμενου το είπε ο το σύστημα αυτό θα είναι ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός στον οποίο θα έχουν πρόσβαση τρεις πλευρές ο εργαζόμενος, ο εργοδότης και η πολιτεία και επομένως θα υπάρχει ένας κεντρικός μηχανισμός στο Υπουργείο Εργασία, στο, στο οποίο και θα βλέπει τι γίνεται και ε, θα μπορεί να ελέγχει. Ε, την τήρηση όλων αυτών των προποθέσεων. Υπάρχει και κάτι άλλο. Βεβαίως... Και αν γίνεται υπέρβαση, δηλαδή αυτόματα θα είναι σε real time, όπω λέμε. Δηλαδή όταν βεβαίως, μια επιχείρηση. Βεβαίως, θα είναι ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό. Πρωτοποριακό και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τον έχει αγκαλιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Θα τον προχωρήσουμε μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Θα χτυπά από το κινητό σου τηλέφωνο. Υπάρχουν τεχνολογίε γεωεντοπισμού, όπως λέγονται, τεχνολογίε γεωεντοπισμού, όπω λέγονται. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε. Όλο αυτό α, δείχνει και τη βούληση τη κυβέρνηση να μπει μια τάξη και να υπάρξει μια δικαιοσύνη. στην αγορά εργασίας <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> και να υπάρξει μια δικαιοσύνη στην αγορά εργασίας. Σε ευχαριστώ Παναγία. Μάκινε <ΣΣ> τεχνολογίες γεωεντοπισμού όπως λέγονται. <ΣΣΣ> Υπάρχει τεχνολογία γεωεντοπισμού. Θα είναι από πάνω, θα επιτηρεί τη συμφωνία. Ο γεωεντοπισμό, το GPS δηλαδή. Εμεί εδώ σε πρώτη, επειδή το έχει αγκαλιάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το προωθεί όλο αυτό και το χρηματοδοτεί το γεωεντοπισμό, το GPS δηλαδή του εργαζόμενου, που θα προσέχει και θα παρακολουθεί αν τηρούν τι συμφωνίε, τι κάνει ο εργαζόμενος μέσα στον χώρο δουλειά, όχι τι κάνει ο εργοδότη. Δεν υπάρχει γεωεντοπισμό για τον εργοδότη. Αυτά είναι για του δούλου. Δεν είναι τα αφεντικά. Λοιπόν, εδώ θα παρακολουθήσουμε πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό το σύστημα κατά την προσέλευση. Ωραία άφηξης 8 με συμβρίαν. Καλώς ήλθες στη δουλειά υπάλληλε. Είσαι το νούμερο 8. Σε ξέρουν όλοι με αυτό. Χαμογέλα. Μην είσαι σαν κακό ψωφονάχης. Άσε το κινητό. Θα μιλήσεις στο διάλειμμα. Μην κοιτάζει τη συνάδελφο σου. Πρέπει να βγει δουλειά. Σήμερα θα δουλέψεις 13 ώρες Χαμογέλα Είναι το σύστημα γεωεντοπισμού που το έχει ένας εργαζόμενος στο κινητό του Ακούει αυτές τις οδηγίες Του κάνει και παρέα αυτή η πολύ γλυκιά φωνή από το Google Έχει έρθει όμως η ώρα του διαλύματο. Έχεις διάλειμμα Διάρκεια διαλύματος 2 λεπτά Τελείωνε το τσιγάρο Και ρούφα πιο γρήγορα τον καφέ. Πήγαινε και τουαλέτα. Γρήγορα το κατούριμα, το δυνάζεις τρεις φορές. Τραβάς το καζανάκι. Και να πλύνεις τα χέρια σου. Πολύ σχολαστικά. Τέλος διαλύματος. Τέλος διαλύματος. Τέλος διαλύματος. Πίσω στη δουλειά. Χαμογέλα. Δεν είναι κακό. Καλά έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το υιοθέτησε και το χρηματοδοτεί, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θέλει το καλό των εργαζομένων. Γι' αυτό φτιάχτηκε, για να περνάνε οι εργαζόμενοι, οι πολλοί δηλαδή, σε όλου του τόπου και στο δικό μα, να περνάνε καλά. Γι' αυτό ε, υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, γι' αυτό του δίνει παροχέ, όπω ξέρουμε, με διάφορου τρόπου, υγεία, παιδεία, ελεύθερο χρόνο. Γι' αυτό κάνει όλα αυτά που κάνει και στο δικό μα τόπο και στου άλλου. Έχει μείνει το σχόλασμα του εργαζόμενου με τον γεωεντοπισμό Θα το βρούμε σε λίγο γιατί πρέπει να περάσει και λίγη ώρα να δουλέψει τι 13 ώρες για να πάρει μετά το ρεπό να πάει για ελιές ή δεν ξέρω εγώ τι ε, Θα πάμε λίγο στη Βουλή Ο Κυριάκο Βελόπουλος χθες μίλησε και ήταν πολύ σκληρός Δυστυχώς, εσείς βουλιάζετε χωρίς να κουβαλάτε καν τις πέτρες γιατί είστε η η ίδιοι της Ελλάδος, της οικονομίας και των Ελλήνων. Καλύτερα να πάτε σε εκλογέ να φύγετε μήπως και έρθει η Ελληνική Λύση που θέλει μια τετραετία να κυβερνήσει και την Ελλάδα να βοηθήσει και τους Έλληνες να αναστήσει. Μανιάν Αράβια, λεγουά Πεκκίν Σου γεμισάριο Δεν λιπάεις Να γράνε πρέσα Γιατί στεφάρει ίδια η ίδια τη Ελλάδο, τη οικονομία και των Ελλήνων, Μήπω και έρθει η ελληνική λύση που θέλει μια τετραετία να κυβερνήσει και την Ελλάδα να βοηθήσει και του Έλληνες να γαμίσει. Νομίζω αυτό είναι καλύτερο, το τρίστιχο με την ελληνική λύση που θέλει να κυβερνήσει, την Ελλάδα να βοηθήσει και του Έλληνε. Μην το πούμε, το είπε μια χαρά, θα το ακούσουμε και στην πορεία. Και ο χαρακτηρισμό που απέδωσε, έτσι όπω το ακούσαμε νωρίτερα, ήταν προ τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτή, σε αυτήν αναφερόταν, ότι είναι ένα βάρο για την Ελλάδα και είναι η περιγραφή που ακριβώ έδωσε. Έχει μια ειδίκευση σε αυτά ο κ. Βελόπουλο. Άλλωστε, έχει φτιάξει κυραλιφέ γι' αυτά. Μου τηλεφώνησε φίλο, ο οποίο είναι από του καλού γνωστού του παρελθόντο από το διάβολο Ελλήνων, και μου λέει: Πρόεδρε, μπορεί να το πει, με την απορροφητικών, με αυτό εδώ, θα κάνετε μια απάλληψη στα παρισσίκια. Μέσα τη προσφορά είναι και οι αυτοκατορικών. Για όσου έχουν προβλήματα με τα παρισσίκια, για να φωτογραφήσετε Πρισμένα παρισσίκια. Δείτε εδώ τον άνθρωπο. Έβαζε στο δεξί του παρισσίκια, έβαζε συνεχώ και να στο αριστερό δεν έβαζε. Δείτε πόσο πρισμένο είναι το παρισσίκια του αριστερό. Και πώ το δεξί σιγά σιγά ξεπρίστηκε. Να το. Το βλέπετε. Πώ είναι αριστερά το αριστερίδι επειδή έβαζε αυτοκρατορικών. Και πώ παρέμεινε δεξιά ο ίδιο άνθρωπο το αριστερίδι επειδή δεν έβαζε. Η διαφορά φαίνεται, παιδιά. Δεν χρειάζεται να έχει πολύ μυαλό. Καθόλου. Μάλλον. <laughs> μυαλό δεν χρειάζεται. Ή αυτοκρατορικών. Οι αυτοκρατορικών είναι φτιαγμένοι γι' αυτό ακριβώ. Οπότε πάρτε τηλέφωνο στα γνωστά. Είναι σκεύασμα. Και είχε και τι φωτογραφίε τη εκεί και πραγματικά ήταν εντυπωσιακά Αποτελέσματα. Η εγκληματικότητα πάει μια χαρά. Μέχρι στιγμή σήμερα δεν έχουμε καμιά δολοφονία, ούτε πυροβολισμού σε μπαλκόνια ανθρώπων. Ε, δεν κινδύνεψε κανεί. Μέχρι στιγμή δεν ξέρουμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει ανοίξει, όπω είπε ο Χρυσοχοίδης ένα πόλεμο με το έγκλημα. Η αστυνομία λέει, με τη μαφία έχει ανοίξει ένα πόλεμο. Εμφύλιο μάλλον. Αλλά να δεχτούμε ότι έχει ξεκινήσει αυτό ο πόλεμο στη Ρόδο. Στη όντω. Ε, οι πρώτε μάχες αυτού του πολέμου ε, συνέβησαν είναι στην πλατεία νομίζω της παλιάς πόλης αν κατάλαβα καλά είναι μια μουσικός του δρόμου μια κοπέλα και παίζει εκεί και τραγουδάει μόνη της τι ωραίο όλο αυτό ε, ειδικά σε τέτοιους τόπους τουριστικούς με τα κτίρια γύρω είναι παντού συμβαίνουν στην Ευρώπη είναι ότι καλύτερο βέβαια είμαστε στις εποχές COVID που απαγορεύεται η μουσική ε, λοιπόν εκεί πήγαν οι δυνάμεις αστυνομία και συνέλαβαν την κοπέλα. και πατάχτηκε χτές η εγκληματικότητα που υπάρχει παντού. Βεβαίω ο δεν είναι πολύ καλό. Αλλά είναι από ένα βίντεο των περαστικών εκεί, οι οποίοι χειροκροτάνε ironically την αστυνομία. Γιατί έχει πει και ο ότι χειροκροτάνε την αστυνομία που πηγαίνει. Εδώ τη χειροκροτάνε ironically. Τη λένε συγχαρητήρια στου άνδρε που πήγαν και συνέλαβαν την κοπέλα. επειδή έπαιζε μουσική σε μια πλατεία της Ρόδου. Πόσο μπορεί να μολύνει όλο αυτό πραγματικά και να διαδώσει τον ιό είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά απαιτείται εγκέφαλος σε αυτούς που θα πάνε εκεί για να το σκεφτούν και να καταλάβουν ότι μόνη της, μια μόνη της σε μια πλατεία που δεν έχει και κόσμο, ψιλοέρημα ήταν τα πράγματα έπαιζε μουσική σε μια γωνιά, όλο αυτό ενοχλούσε και επιβάρνει την υγεία Των πολιτών έτσι το σκέφτηκαν και έτσι ακριβώ έδρασαν μπροστά από τι κάμερε. Κανονικά εφαρμόστηκε ο νόμο με τα κράνη του εκεί, με τι εξαρτήσει. Η εγκληματικότητα πατάχθηκε. Πατάχθηκε η εγκληματικότητα. Κανονικά όμω είναι μέσα η κοπέλα. Να γυρίσουμε πάλι στον Βελόπουλο, γιατί πάλι έκανε ποιήση με γνωστά συνθήματα. Δεν το καταλαβαίνετε. Μόνοι είμαστε. Ούτε Ρωσία, ούτε Κίνα, ούτε Αμερική, ούτε Γερμανία. Κανεί θα μα βοηθήσει. Αν δεν είμαστε μόνοι.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 Μεθαίνει. Η πατρίδα που Η εκκλησία πεθαίνει, η ιστορία ξέρει. Απλά πράγματα είναι. Πάλι τα φέραμε στο τέλο, για να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα σύμφωνα με αυτά που η ελληνική λύση λέει Έχουμε μείνει σε αυτό τον έρμο των εργαζόμενο που έχει το σύστημα γεωεντοπισμού που θα φέρει ο τζάκι τώρα με το νέο νομοσχέδιο. Ολομοντε. Ο οποία θα κάνει μια πλατφόρμα και θα έχετε όλη GPS πάνω σα, μέσα σα. Δεν ξέρω σα και τα εμβόλια. Να είναι ένα GPS που μπαίνει στου εργαζόμενου για να το ελέγχει ο Ζούκεμπερκ ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Θα γραφτούν αυτά στο Facebook. Μπορώ να τα λέμε εμεί εδώ για χαβαλέ, αλλά αυτά είναι πραγματικότητε. Τα γράφουν κάποιοι στο διαδίκτυο. Έχει μείνει το σχόλασμα με το σύστημα γεωεντοπισμού. Μην κοιτάζει γύρω σου. Μην μιλά με συναδέλφου. Συνέχισε τη δουλειά. Χαμογέλα. Ωραία 9 μετά μεσημβρίαν. Λήξη της βάρδιας. Ίσουν σωστός και υπάκουος εργαζόμενος. Η αμοιβή σου θα είναι ένα ρεπό για να μαζέψει ελιές τη μέρα που θα αποφασίσει ο εργοδότης. Χαμογέλα και καλή ξεκούραση. Αυτό με το ρεπό και τις που ήταν το πρώτο επιχείρημα για να μας πεις ότι είναι πολύ καλό τον νομοσχέδιο του, μετά ακολούθησαν κι άλλα παλαβά όλα, Αυτό με τι ελληνέ βλέπω ότι θα έρθει κάποιο προχωργαζόμενο, πολύ μπροστά, όχι καθυστερημένο όπω είναι οι εργαζόμενοι, εργοδότη, εργοδότη, προχωργοδότη, όχι καθυστερημένο όπω εργαζόμενοι, που αντί να δώσει το ρεπό που θα το δικαιούται σύμφωνα με τον νόμο Χαζιάκι, θα του δώσει έναν ταινία και λάδι. Και θα το πει που να τρέξει τώρα να μαζεύει στο χωριό, τον Νοέμβρη μήνα τη Ελλέζη, πάρ το λάδι και δούλεψε και το ρεπό που υποτίθεται δικαιούσε πάντα με τι διατάξει του Χατζιδάκη, είπαμε Χατζιάκι πρέπει να τον ακούσουμε λίγο να μα λέει τι ακριβώ αλλάζει. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και μια τρίτη και ίσω τη βασικότερη και σε πιο μόνιμη βάση προσπάθεια. Πάμε να ξαναφτάσουμε στα ίδια χάλια. Πάμε να ξαναφτάσουμε στα ίδια χάλια. οκτώ ώρες, πέντε μέρες την εβδομάδα αυτή η Ελλάδα τελείωσε άμος λακάιος Όπω κάθε μέρα, τα παραπολιτικά parapolitica211 1080 80 Το τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει μέσα, με ανοιχτέ αγκάλε. Το mail του σταθμού, δικό μα αυτή την ώρα, radio.parapolitica.gr Ο Δημήτρη Κύρκο, του σταθμού, δικό μα αυτή την ώρα, ρυθμίζει τον ήχο του ομίλου ελληνοφρένια, δικό μα πάντα, μέχρι στιγμή. Εκεί μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Στο YouTube επίση, το official, μα ακούτε τώρα live, από κάτω έχει και διαλόγου να κάνετε. Για άσχετα εντελώ θέματα, ότι του φανεί δηλαδή είναι ο τίτλο, και να κάνετε και εγγραφή. Στο Facebook επίση είμαστε live, και στα podcast μα βρίσκεται. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, πήγα να πληρώσω το ενίκιο σήμερα πρώτη του μήνα. Μπράβο, μα. Ναι, πήγα έτσι να κάνω. Πήγα το πλήρωσα το ενίκιο πρώτη του μήνα σήμερα. Έδωσα 12 ρεπό και μου έδωσε 6 ώρε ρεύφα η πιτωνικοκυρά μου. Πολύ καλά είναι. Δεν σου ζήτησε και τα κλειδιά μαζί. Κανονικά. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θα μπορούσα να πληρώνω και εγώ με ρε πω αν περνούσε. Ξέρω εγώ. Άνετα. Πέστη. Άνετα. Μισό λεπτόκι πέστη. Ά... Θα λείπω από το σπίτι 8 μέρε το μήνα. Πέστη. Δεν φτάνει αυτό. Α, ναι, σωστά. Σωστά. Εγώ σου είπα ότι κι αλλιώ ο ναυτικό είμαι. Ναι. Λείπω αρκετά από το εγώ, σπίτι Ω τι ναυτικό. Πε, θα πληρώνω ανάλογα με το όσο είμαι εδώ. Τα άλλα είναι η πληρωμή. Ρε. Λοιπόν, ρεπό λοιπόν, 6 μήνε που είμαι μπαρκαρισμένο. Μπράβο. Και τους Α, άλλους έξι πω, μήνες δωρεάν Και τους άλλους έξι μήνες δωρεάν Σωστά Και θα έχω τσάμπα σπίτι Αυτά είναι οι είδες που μας σκέφτεται πριν από εμάς για Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν Όλα είναι θέμα Α... συμφωνίας Τα έχει πει ο Χατζηδάκης. Αυτό είναι θέμα συμφωνίας Δηλαδή μπορεί να θέλει μια πλευρά και να μην θέλει άλλη Και άμα δεν θέλει ο τι κάνω εγώ Είναι θέματα συμφωνία. Έχει πει ο χαρτιδάκι και μπορεί να συμφωνεί άνετα. Έτσι κι Επίση. Έτσι, έτσι αλλιώ. Mm. Μπορεί άνετα, καλή θέληση να υπάρχει, δεν και υπάρχει. μπορεί να συμφωνεί στο Λιοντάρι με την Αντιλόπη. Δεν υπάρχει έτσι. καλή θέληση όμω το, το πρόβλημα. Ε, ναι αυτό τώρα το Λιοντάρι δεν έχει καλή θέληση, αυτό είναι το κακό. Η αντιλόπη δεν έχει καλή θέληση. Το λιοτάρι έχει. Το λιοντάρι πάντα, κυρίω mm. έχει. Κυρίω το Λιοντάρι έχει καλή θέληση. Πάντα, τέλο mm. mm. πάντων. Mm. Αναχθούν τα συχνά mm. τα ομιθά του έφταγη. Έλα, γορίνα μου. Έλα. Να σου πω τώρα κάποιο που στάρει τα φράγκα και το νοιάζουν αυτά μόνο αντί για παραδόπιστα το το λέμε ρεπαδόπιστο. Α, πα, πα, κακό. Πο, καλά, δεν τράπει να πα να το πει αυτό. Ναι, για άλλο πήγα <σ Parliament> να, να σου πω ότι αυτό ο Χατζηδάκη για τα ρεπό σκοτώνει και τη μάνα του, αλλά ήταν ακόμα χειρότερο. Ρέντα <σκοδιά> σήμερα και δεν είναι καν Πέμπτη. <σχεσ projecting> <σκοδιά> Είσαι επαρκώ κακό. Μπράβο. Κάνει γι' αυτό. γι' αυτό. Ε, πράξει του λαού. Ναι, ναι, όχι. Θα μπορούσε να πει και για τα ρεπό κάνει όλα, για τα ρεπό δεν με Παρεπότα όλα για τα. Παρεπότ δε και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Α, αυτό είναι καλύτερο να περιμένω το κάνεις εσύ σε κάποιο αφιέρωση Κάπω θα το φτιάξει το σε άλλους Αφού εις τη φορά δεν θα τη δουλειά. Ε, όχι, ναι, μ αρτιά, ναι. Λοιπόν, να σου πω ένα τελευταίο θέλω. Για τη δημοσκοπισούλα που βγήκε αυτή τη τελευταία, που μισοτάκι παίρνει 58% σε όλα, 68-78% κτλ. και ο Υπουργό <laughs> και... <laughs> μέχρι να δει σε όλε και όλα αυτά. <laughs> είχε και μια δημοσκόπηση, είχε και ένα ακόμα μέσα, δεν το είδες. ένα έτσι Έλληνα για τον π... που είχε. <laughs> <laughs> ε, το είχε μέσα στη δημοσκόπηση, δηλαδή είχε 35% ένα, 25% ο άλλο, 15-5% 3% ξέρω εγώ η ανεξάρτητη Έλληνα είναι αυτή η ελληνική λύση και δίπλα 1,3% ο Κατσετιάρη. Να φαίνεται Στην πάρα. Ε, το χτίζουνε. Σιγά πηδιά. σιγά σου λέει. Αυτό σε δύο χρόνια θα βγει, α έχουμε μια καβάντζα. Αμπράβο, αυτό να κοιτάμε, παιδιά. Μην κοιτάτε τι βγάζει ο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη είναι πρώτο πρωθυπουργό τη χώρα για τα επόμενα 15 χρόνια. τον βγάζουν δημοσιοποίηση, ακόμα και όταν θα έχει βγει στο εξωτερικό. Απλά να κοιτάμε και τα υπόλοιπα. Τι βάζουν και τι δεν βάζουν. Ετοιμάζουν τον Καστιδιάρη για να γίνει αναβαπτισμένο πλέον πατριώτη χωρί το να ζει, στο πατρι... να ζει στο μπροστά. Αυτό σοβαρή Ένα χρυσή αυγή και χωρί να είναι μίασμα τη φυλακή. Άστα θα έχει κτίσει την ποινή του, θα είναι καθαρό Το λάθος του το πλήρωσε θα λένε. Υπάρχει, κύριε θα χάσει, έχει μπει όλη η Χρυσήρα στη Νέα Δημοκρατία τώρα και έχουν, θα παρεξηγηθούν μόνο αυτό είναι τους βάζει λίγο. Ναι τώρα μπήκαμε τέλος πάντων. Πάντα, Έλα πάντα, γιάνε. Βάζε τα άντε φιλιά. Έλα! Έλα! Εδώ κογώνη. Μπατσιγουρνια δολοφόνη. Πού είσαι εσύ Πού είσαι στο διάλογο. Όχι νομίζω ότι είσαι πεντσοκόψαμε. Είχα μπλέξει με κάτι σε εξώχαρων και δεν προλάβαινα να σε πάρω. Πολύ πιστολή πέφτει αυτό στην άφηνα, πατέρα το κάνατε. Για μαζευτείτε. Χόλυγου γίνα, παιδί μου, χόλυγου. Παρόντι. Είπαμε να θα για ανοίξουν πισκά. για τι ταινίε τα δικαιώματα και φτάνα να διαφημίσει ο τόπο και για του είκου μόδα. Και πριν ανοίξουν το κάναμε χόλυπου να φτιάξουμε κλίμα. Παρόλο που όλε οι κυβερνήσει πίθα στη φυλακή όλε τι τρομοκρατικέ Έτσι, έτσι, καθάρισο τόπο. Κι Και άσαν οι νοικοκυρέοι. Ναι, ναι, ναι, καιρό τώρα. Λοιπόν, χαιρετίζωματα στο φίλο μου το χρίστο Αφτάνω απ παιδινά από τα χωριά του Αγορείου. Αυτό τι είναι το boyfriend. Αυτό να μην σε νοιάζει, είναι κάτι καινούριο. Oh, new Ά... boyfriend. Αν δεν έρθω να ορθοποδίσει. Γεια. Γεια. Τι να φύγετε. Μήπω και έρθει η ελληνική λύση που θέλει μια τετραετία να κυβερνήσει και την Ελλάδα να βοηθήσει και του Έλληνες να γαμίσει. Θα είναι μόνο για μια τετραετία. Δεν θα είναι για παραπάνω. Οπότε σκεφτείτε το. Μην τα απορρίπτετε. Γιατί ακούγονται εδώ πράγματα που μπορεί κάποιο να τα απορρίψει με τη μία. Όχι. Δεύτερη σκέψη. Πάντα δεύτερη σκέψη. Αν απορριφθεί, να απορριφθεί με τη δεύτερη σκέψη. Αλλιώ, εδώ αν το καλοσκεφτείτε, είναι ο τον αλλιώ, μπορεί να.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 Αυξήσει σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα προβλέπει η διάταξη του Υπουργείου Εργασίας που πέρασε σε σχετικό νομοσχέδιο. Κάθε εργαζόμενος θα λάβει αύξηση μισθού έως και 10 ρεπό το εξάμηνο. Από αυτά τα δέκα ρεπό τα δύο θα δοθούν ως προκαταβολή μέσα στο επόμενο δίμηνο και τα άλλα του Αγίου Πούτς... Το επόμενο εξάμηνο «Αποφασίσαμε για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τις επιχειρήσεις να καταργήσουμε τις αυξήσεις μισθών σε ευρώ και να τις αντικαταστήσουμε σε ελεύθερο χρόνο υπό τη μορφή ρεπό», δήλωσε ο κωστή Χατζιδάκης προσθέτοντας και τη φιλοσοφική διάσταση του εγχειρήματο λέγοντας χαρακτηριστικά «Άλλωστε ο πραγματικά πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει χρήματα, αλλά αυτός που έχει ελεύθερο χρόνο». Πσ! καλά, ε. Σύμφωνα με τον Υπουργό θα γίνει κλήρωση και 100 εργαζόμενοι της Αττικής θα απολαύσουν το δικό τους ρεπό με ένα τετραήμερο στο Μον ρεπό της Κέρκυρας. Ε, πολύ καλό. Απάντηση στο Μηθριδάτη δίνει ο Σονούπο η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με πληροφορίε, ετοιμάζεται τραγούδη απάντηση στον αντικυβερνητικό λίβελο του Μηθριδάτη. Την επιμέλεια του τραγουδιού έχει ο Σταμάτης Πανουδάκης, ενώ κατά στα θα τραγουδήσει ο Σταμάτης Γονίδης και η Μόνικα. <Ροί> Αυτή. Θα πρόκειται για μια οδή σε ρε ελάσωνα, κάτι τελείως διαφορετικό από το αρκουδιάρικο hip hop. ώστε να σηματοδοτηθεί η ποιότητα. Στους τοίχου θα περιγράφεται η Ελλάδα του σήμερα ως χώρα πρότυπο παγκοσμίω και θα αναδεικνύεται ο μοναδικός ρόλος του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ως σωτήρα αυτής. Μόλις ετοιμαστεί το τραγούδι και σύμφωνα με πρόταση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, θα μεταδοθεί σε πανελλήνια ζωντανή σύνδεση από την ΕΡΤ. και οι Έλληνες θα είναι υποχρεωμένοι να χειροκροτούν από τα μπαλκόνια τους. Μετά το στρατό του, τα νοσοκομεία του και τους υγειονομικού του, ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι του ανήκουν και οι σύρυγγες που γίνονται τα εμβόλια. «Με τα εμβόλια μου, με τις σύρυγγες μου, με το βαμβάκι μου και το ινόπνευμα μου σώζεται ο κόσμος», δήλωσε συγκινημένος ο Υπουργός ενώ συμπλήρωσε. «Οι Έλληνες μου σώθηκαν από την αρρώστια και όλοι μαζί κατοικούμε στη χώρα μου χάρης...» Εμένα Καιρός Καιρός είναι να καταλάβουμε πως αν πρόκειται για παγκόσμια διαφήμιση Καλό θα ήταν να τσιμεντώσουμε όλα τα αρχαία της χώρας Για να τα κάνουν οι μόδιστροι ντεφιλέ <ΛΛΙ> Μισό μισό Εκτός από ντεφιλέ δηλαδή υπάρχουν και ντεφιλελέ Καλό καλό δικό μου Χιούμορ αστυνομικού που είναι και δημοσιογράφος και είναι και δεξιό, μάλλον στηρίζει τον Κηδιάκο Μητσοτάκη, είναι διαφορετικό. Δεν συμπίπτει πάντα δηλαδή. Η Νίκη Κεραμέως, μάλλον δεξιά, του κατηχητικού για να μπορούμε να συνονοηθούμε, είναι Υπουργό παιδείας και έχει βγάλει ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο γιατί ξεκινάει διάλογο για την παιδεία και λέει όλα αυτά τα αναμενόμενα. Τα πολύ καλά, όλοι αυτοί οι δημοκράτε. Σα περιμένω να ακούσω τι απόψει σα. Τίποτα από αυτά ένα μηχανισμό. Θα κατατεθούν κάποιε απόψει από κάποια θύματα που νομίζουν ότι συμβάλλουν σε έναν διάλογο του τίποτα. Θα πάνε αυτέ οι απόψει, θα υπάρχουν εκεί σε μια οθόνη, δεν θα γίνει τίποτα απολύτω. Έχει αποφασιστεί από τώρα τι θα γίνει. Απλά είναι τα ξεκαρφώματα, τάχα μου, τη συμμετοχή και τη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, έκανε ένα βιντεάκι. Το ακούμε τώρα για να πιστείτε όλοι να πάρετε μέρο στο διάλογο. Η αναβάθμιση τη παιδεία είναι προπόθεση για να έχουν τα παιδιά μα. το μέλλον που κάθε ένα ονειρεύεται. Γεά! Γεού! Γελάμνυσε που Από τον Σεπτέμβριο το σχολείο αλλάζει. Ο, ο, ο. Προσφέρει σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Η τέχνη του καράτε, ο σκύλος, τι είναι το περισκόπιο, φτιάξει ψωμί, τα ζώα γιορτάζουν, τι συμβαίνει στο ενιδρίο, <σχελόν> και για να ικανοποιήσουν τα όνειρά τους. Οι συμμαθητές πώς τους είδες, τι λένε. Όλοι τούβλα είμαστε. Για την αναβάθμιση της παιδείας, για το σχολείο που θέλουμε, θα ήθελα και τις δικές σας προτάσεις. Η φάρμα ήταν ένα από τα ωραίότερα παιχνίδια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να διδάσκεται Σε όλα τα σχολεία. Τι δικέ σα ιδέε και απόψει. Θα γίνει χάο! Είτε είστε μαθητέ. Ε, hey, είναι το θέμα ότι διαβάζω πολλή hey. ώρα, με πιάνει το χέρι μου. Εκπαιδευτικοί γονεί. Θα μα κυραλί τσιλίντινγκ. Τσιλίντινγκ στα σχολεία τα ελληνικά. Πού είναι η ελληνική χωρή! Είτε απλά ενδιαφέρεστε για το μέλλον τη παιδεία στη χώρα μα. Θρασίμια! Αναμένουμε τι προτάσει μα. Έβρετε μαλακία! Έβρετε μαλακία! Ξέρω ότι υπάρχει πλούτο ιδεών στην κοινωνία μα. <ψη> τι ακούω σε κάθε επίσκεψή μου. Σε σχολείο τη χώρα. Βλέπω, ναι, σαν τι κύκλου. Οι οποίοι γερνάνε πώ. Τι. Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώ. Έτσι. Στι συζητήσει μου με του εκπαιδευτικού μα σε όλη την Ελλάδα. Στο Δομοκό, στον Αγιο Νικόλαο, Στην Έβια, Στο Κιλκή. Στην Ελασσόνα. Στην επαφή μου με τι μαθητέ μα. Είναι οι κομμουνιστέ μαθητέ. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε αυτό το νέο κανάλι. Κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Άμεση επαφής και διαλόγου. Επισκεφτείτε την πλατφόρμα μας. Απλώς χρειάζεται να ξέρεις το Google Search και να μπει στην πλατφόρμα. Και μοιραστείτε μαζί μας τι σκέψη σας. Μια εμβάθυνση στην αστρολογία η οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Θα έλεγα ότι ευχή μου κάποτε να μπορούσε να και στα σχολεία. Δεσμεύομαι. Ότι κάθε ιδέα θα διαβαστεί, Φεγκαράκι μου λαμπρό, Φέγε μου να περπατώ, Να πηγαίνω στο σχολείο, Να μαθαίνω γράμματα, Γράμματα σπουδά μου, τα πράγματα. Κάθε άποψη θα αξιολογηθεί. Και ρωμαίω τρέμε. Γιατί η πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική είναι αυτή που διαμορφώνουμε μαζί, μέσα από το διάλογο. Τι λέει, Μαρακίε. Αυτό το μαζί που το χρησιμοποιούν πάντα οι πολιτικοί τα τελευταία 20 χρόνια συχαίνονται το λαό. Δεν θέλουν τίποτα, καμία ε, σύμπραξη με το λαό. Παρ' όλα αυτά, το μαζί πάει και έρχεται. Σύννεφο. Ότι όλα τα κάνουμε μαζί, ότι τα είχαμε αποφασίζουμε μαζί, ότι αυτό το σύστημα είναι. Ε, ο λαό ελέγχει, αποφασίζει. Κανεί δεν λέει ότι ο λαό εγκρίνει αποφάσει άλλων. Αυτό κανεί δεν το έχει πει, αλλά αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Και μέσα σε όλο αυτό το μοντάζ με την Κεραμέο και όλα τα ηχητικά, δύο πρότειναν ε, ε, ε, εμπλουτισμό τη εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ένα είναι ο Τζόρτζογλου, που λέει ότι η φάρμα πρέπει να μπει στα σχολεία. το reality αυτό που συμμετείχε και ο άλλος είναι ο Χαϊκάλης, που λέει, ο οροσκόπιο και τα ζώδια πρέπει να γίνουν μάθημα στα σχολεία τα ακούσαμε, τα ξαναθυμηθήκαμε οπότε μαζί όλοι αυτοί αλλάζουν την παιδιά τώρα έχει έρθει η ώρα του λαού δεύτερο μέρος Γεια σου Τόλη Γεια σου Αποστόλη μου Ο Δανοκουνούμανος είναι yeah. Όσο μπροστά ήθελε, ρε φίλε. χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακούω χαίρομαι πάρα πολύ. Πηγιά φορά το χαρτιάκι να τον αχτίσουμε τον καραγκιόζη. Είπαμε ότι οι οικοδοι θα του γαρίσουμε και πρέπει να τους γαμίσουμε γιατί αυτό το έκτρομα πρέπει να φύγει από. Ορέγου και αυτή η οικογόμητά. γούστο ό,τι να ανεγαλάνε. Καλάκα, καλά καρούνε. Συγγνώμη έχω μια απορία γιατί το σκεφτώ με το πρωί που του έβλεπα. Ρίχνουμε στο πάρουμε αυτού του Υπουργείου τη Ευρωπασία! Πεθόρμα και βρούμε το κατσάκι των Αν την ώρα που τους την έπεφταν τα ΜΑΤ, εγώ σου λέω, ωραία, είχαν μια μπετονιέρα εκεί πέρα. Ναι. Είχαν τη μεγάλη, μάλλον. Την του... με την πούμα, με, με το σωλήνα. Με το Σολίνα, με το σωλήνα. Και του γυρνάγαν το σωλήνα πάνω στα μάτια, τσιμεντόνανε, θα ήταν εγκληματική ενέργεια. Ε, Ή θα, θα πέρα ήταν δράση-αντίδραση, α πούμε, ήμουνα σε επίθεση και τι να κάνω. Και αναγκάστηκα να μηνθώ. Όχι, όχι ο Χρυσοκοίδη τα έχει προβλέψει αυτά. Δεν υπάρχει εγκληματικότητα σε μάτρε. Δεν υπάρχει. Oh, Διαφύλαξη τη ασφάλεια των πολιτών με διαρκή καταπολέμηση τη εγκληματικότητα. Εγώ, όχι, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Είμαστε Είμαστε ασφαλείς που λέει και όλο Βέρδος να πούμε. Ε, είμαστε ασφαλείς. Αισθάνεστε ασφαλείς. Αισθάνεστε ασφαλείς. Υπάρχει κανένας που να αισθάνεται ασφαλής. Εμείς δεν πάμε με πετονιέρα. Άμα τα πάμε με πετονιέρα θα τους συμμετώσουμε όλους μαζί. Θα το δέγκω την ταινία που λέει καθίστε καλά λέει ήσυχα να μην σας χτίσω και τα παράθυρα. Και λοιπόν... πάλι θα καταλήξουμε την πετονιέρα μην τη βλαστημάς αυτή σου δίνει για να φας. Την Αυτή σου δίνει και να φας Ακριβώς, γεια σου ρε τον Λάρα Οικοδόμος Οικοδόμος Ήτανε κι αυγός Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι. Και γιατί δεν το λε. Τον το Μπογδάνο τον κράζουμε, το αλλά είναι και ένα άλλο χειρότερο τον έχουμε αφήσει στο απειρόβλητο. Ποιον? Ο Τζένο. Τι πράγμα είναι αυτό. Α, τι πράγμα είναι. Τι πράγμα είναι. Ε, εκεί που σήμερα έπλεξε το εγκόμιο του Χρυσοχοίδη. Πόσο καλό και εργατικό και δεν θυμάμαι τι άλλο Μα δεν έχει πει, πει και ένα ψέμα. αλήθεια είναι αυτά. Δηλαδή Αλήθειες θα κατηγορήσουμε τον άνθρωπο που λέει αλήθειε για τον υπουργό. Ότι και κατέβη. Έληξε και στο συμπέρασμα, παιδί μου, ότι παρακόλλησε αυτέ τι δολοφονίε. Ότι ο Υπουργό θέλει και μπορεί και έχει 7 Νοέμβρη και έχει να επιδείξει έργο και είναι φοβερό και τρομερό. Καλέ τον και δούλευε, και... τον κορόιδευε. Δεν το πήραν χαμπάρι, τρολάρισμα ήταν. Ε. Παναγία μου, τι ξέπλυμα είναι αυτό, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Καλέ τι ξέπλυμα, τον κορόιδευε. Στα σοβαρά δεν τα λε αυτά για το χρυσοκοείδη. Ναι, δεν τα λέει, δεν τα λέει. Καλά, εντάξει, γεια Γεια σου ρε Αποστέλη. Γεια σου ρε Παπάρα. Δεν μου λέει ρε Αποστέλη, ρε Αποστέλη, ρε αμού. Εσαι φιλοσοφής ποτέ σου. Συνεχώς, κυρίως σε περίοδους δυσκολιότητας. Α, ναι, ναι. Λοιπόν δεν μου λες, εγώ φιλοσόφησα και βρήκα είναι οι διαφορές του να σε κυβερνάει ο Κουκούλης ο Μητσοτάκης από το να σε κυβερνάει ο Σιμίτης. Ξέρεις είναι διαφορά ρε φίλε. είναι. Ότι ο Μητσιμίτης κοίταζε να κάνει ασφαλιστική μεταρρύθμιση για να λύσει το συνταξιδοτικό με την έξεση σπράου, αν θυμάσαι. Ναι. Ενώ τους ο Σιμίτης το λύνει μια χαρά με τα εμβόλια. Ξεπαστρεύει Μα ρε ψαχμένο <σχυλίδε> Ε είδες σαν ο άνθρωπος φιλοσοφεί πράματα Είδες σου είπα, εγώ, Η δυσκολιότητα φέρνει πολλές απαντήσεις <σχυλίδε> Να σε καλά Πάντα τέρχεια, καλή λευτεριά Νο με <σχυλίδε> το no κεσλοσπορμόνες Καλύτερα να πάτε σε εκλογές, να φύγεται, μήπως και έρθει η ελληνική που θέλει μια τετραετία να κυβερνήσει και την Ελλάδα να βοηθήσει και τους Έλληνες να γαμίσει. Γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο να κρατήσουμε αυτό το θετικό. Προχτές στην Ακαδημία Πλάτωνος έγινε ένας χορός αναστενάριδων και ήταν εκεί κάμερες. Με ήχου αποκρουστά, δεκάδε μέλη τη ομάδα Πόθο χορεύουν και πραγματοποιούν πυροβασία στην Ακαδημία Πλάτονο, κοντά στο Μουσείο του Κολονού, λίγο πριν από την Πανσέλινο του Μαΐου. Χωρί να διστάσουν, παντούν τα αναμένα κάρβουνα στο πυρακτωμένο αλόνι, όπω λένε το σημείο τη φωτιά, σε μια τελετή για τον ήλιο, το φω και τη φωτιά. Σύμφωνα με τον επικεφαλή τη ομάδα Εναλλακτική Θεραπεία, Γιώργο Βράιλα ή Επίκουρο, η φωτιά θεραπεύει ακόμα και τον κοροναϊό. Σαν πυροβάτε, αυτό που έχει μπει μέσα στη φωτιά. Ξέρει πολύ καλά ότι εκείνη τη στιγμή μπαίνει στη φωτιά παίρνει τόση ενέργεια θεραπευτική, μα τόση ενέργεια που θα μπορούσε, ας πούμε, κάλλιστα να έχει COVID και να θεραπευτεί. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς οι συμμετέχοντες Χώρε χωρίς να κρατούν αποστάσεις Και χωρί να φοράνε μάσκες. Όπω υποστηρίζει ο Γιώργο Βράιλα, ο οποίο δηλώνει νοσηλευτή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, εάν έμπαιναν φωτιέ παγκοσμίω, η πανδημία θα εξαφανιζόταν. Αν πηγαίναμε παλιότερα στον Ιπποκράτη και βλέπαμε στο λοιμό τη Αθήνα το τι έκανε και τι εφάρμοσε, η εντολή του ήταν να μπουν σε όλε τι γειτονιέ φωτιέ, ώστε να καούν τα μικρόβια. Εγώ πιστεύω ότι έτσι θα σωνόταν πάλι και τώρα ο κόσμο, όλη τη γη, όλη την υδρόγιο. Νομίζω θα το εφαρμόσουμε αυτό το τελευταίο στην Ελλάδα. Θα μπουν φωτιέ παντού. Έχουν αρχίσει. Μία που μπήκε στα γεράνια έκανε πολύ καλή δουλειά. Κατέστρεψε ένα δάσο καταπληκτικό. Και τώρα, του επόμενου δύο-τρει μήνε, θα μπουν παντού φωτιέ για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός όπω έκανε και ο Ιπποκράτη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από του συμπολίτε μα. Φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού μας πάει στο μαγαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Πληρωμή με ρεπό, Χατζητάκη. Μπορεί να δουλεύει παραπάνω μέχρι 10 ώρε και σε αντάλλαγμα παίρνει παραπάνω ρεπό οι άδειε. Αλλά ποιο ήταν ο πρώτο που κάλεσε ανέργου επιστήμονε να εργαστούν δωρεάν, θυμάσαι. Ποιο. Ο Λοβέρδο το 13-14 Πολύ μπροστά. ήθελε να, κα, να καλέσει εκπαιδευτικού να εργαστούν δωρεάν με αμοιβή μόρια για μελλοντικό διορισμό. Ε, καλά, και σε αυτή την περίπτωση μόριο θα πάρει ο κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ανδρικό. Ένα μόριο πάλι. Είναι εξευθυλισμό. Είναι συνεπής. Αποστολάκο. Wow. Μέλα. Αυτό το Μητσοτάκουλα, ρε φίλε να πούμε, και όλοι αυτοί οι λύθοι που κλαίνουν, α πούμε, γιατί συνελήφθη γιατί ο αεροπλάνο αντί για να πάει στον στο ένα προορισμό πήγε στον άλλον, και τάχα μου και πετάχτη χθε το βράδυ ο να προογηθεί όλων αυτών και να πει, Ξέρει γιατί έγινε αυτό κλπ. Όταν είναι να μιλήσει για την Κύπρο που είναι, την έχει καταλάβει η Τουρκία εδώ 50 χρόνια, δεν μιλάει. Σκέφτεται την Δευκορωσία. Εκεί τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, το με ενδιαφέρει. Εσύ να τις εισηγίζω θα σου πούμε τι τον ενδιαφέρει Ναι Α. Όχι δεν τον ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Ελλάδα αυτή τη στιγμή και πετάει για αυτό από την πορβείο Μιτσάπουλα. Το μοναδικό πρόβλημα είναι αυτό. Επιο είναι το πρόβλημα τη Ελλάδα. Α, Μιτσινάπουλα, το είπε. Ναι, σωστό. Εγώ έφερα στον ελάριο. Είναι απέξα κυροβολημένη τουρκεί στο λάβριο. δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο το λάβριο τώρα, έτσι κι αλλιώ. Δεν είναι ότι φτάσαμε, α πούμε, και στου μπελόκη Εγώ που δεν έχω αυτά τα, το διαδίκτυο, πέστε μέσα και ρίχνετε όλα τα πυρερίκια που υπάρχουν στον άνθρωπο να κάνω. Πω... Εσύ θα έπρεπε να κάνουν Διαδίκτυο βασικά, εσύ θα πρέπει να έχεις διαδίκτυο Θα έσουν άλλος άνθρωπος Θα, θα έχεις πέρα... πάει το ψεκασμό σε άλλο level Αλλά μπορούσε, ρε, θα, θα μπορούσε να έχω τρολαθή μου όσα ακούω και όσα βλέπω Και ειδικά ξεσπάω σε σένα Πολύ ευχάριστο αυτό mm, πολύ ευχάριστο αυτό ε, Ναι, γιατί είσαι ο θα απευθύνομαι Και δια σου, πας και ακούσε κάνα ζηλίθιος. Καλησπέρα, Πουστόλη. Καλησπέρα. Είμαι η Νικόλα από Θεσσαλονίκη. Γεια, Νικόλα, τι κάνεις. Καλά, καλά. Σε παίρνω για να κάνω έτσι μια ενημέρωση, αν έχει δύο λεπτά. Για πες, για πες. τι έχουμε. Έχουμε έναν καινούριο χώρο στη Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο τη ΒιοΜΕ. Σε παίρνω ω μέλο ενό καινούριου συνεργατικού εγχειρήματο τη Αμπερμπαν Κρού. Που μετά από ένα κάλεσμα τη ΒιοΜΕ το 2019 για τη δημιουργία παράλληλων δομών μέσα στο εργοστάσιο, πήραμε την πρωτοβουλία να διαμορφώσουμε ένα χώρο Χώρο μέσα στο ανακτημένο εργοστάσιο της Βιομε ως έναν πολυπολιτισμικό χώρο ανοιχτό σε πολιτισμικές ομάδες και άλλες λογικότητες, με σκοπό την ενδυνάμωση της ανοιχτότητας του εργοστασίου και του να μπορούσαμε να κάνουμε μια γωνιά του εργοστασίου έτσι πιο όμορφη. Τι έγινε, ε, ό, όμιλος γίνατε. <laughs> όμιλο, όμιλο, ναι. Πολυεθνική σε λίγο, για πες. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, έτσι ξεκινήσαμε που επιτράπηκαν και τα live. Αυτό το παραλογισμό που δεν επιτρέπεται η μουσική, αλλά τα live επιτρέπονται. Και αυτό το Σαββατοκύριακο που μα έρχεται, 4, 5 και 6 Ιούνι, με αφρομή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντο, θα έχουμε κάποιε εκδηλωσούλε, εργαστήρια και live μουσική, πάντα για καθήμενους Αυτά έτσι, κάπω σαν ενημέρωση. Και επίση να θυμίσω ότι στι 24 του Ιούνι αυτό ο χώρο που τόσα όμορφα πράγματα έχει φιλοξενήσει και σε τόσα κινήματα. έχει, ας πούμε, βάλει ένα λιθαράκι, πληστηριάζεται και πάλι 24 Ιούνι και... Έτσι, για να μην βαριόμαστε. Ναι, ανοίγουν όλα, ανοίγουν και αυτά τα δυσάρεστα, θα τα παλέψουμε όμως. Τέλεια, άντε, καλό αγώνα, να πάνω όλα καλά. Να σε καλά. Καλή το... αρχή στα καινούργια ξεκινήματα. Σε περιμένουμε, σε περιμένουμε.